Καλωσορίσατε στο Αντίφα Κάτιμπορτ. Τουραίνονται το τέταρτον επεισόδιο του Andifa Cutting Board, Συρθούνται επεισόδιον να μιλήσουμε για την κρίση. Τουτί η ώρα ανακοτεύα την κρίση που εφανιστεί και έτσι ξαφνικά, παρουσιάζεται σαν ένα φυσικό φαινόμενο που ήρθε τώρα και μετά ένα φύγιο να επιστρέψουμε νουλείς στις ζωές μας κανονικά σαν να μην συνέβη τίποτε. Σήμερα έχουμε μαζί μα έναν σύντροφο με τον οποίο είναι να μιλήσουμε για την κρίση και τι συνέπειε τη στην καθημερινότητά μα και γενικότερα. Ευχαριστούμε σύντροφοι που ήρθατε στην. Ευχαριστώ πολύ. Στο στούδιο ραβέ. Ε. <χαι> <χαι> και δεν μα ταλείω. <χαι> <χαι> λοιπόν, <χαι> να σα τα πω. Πρώτα απ' όλα, ε, πράγματι δεν είμαι καν ειδικό. Αν περιμένετε κάποια ειδική να, οικονομική να ανάλυση και του ζητήματος, Δεν ξεχάστε σε εδώ. <σχεχάστε> εδώ. Ε, εγώ ασχολήθηκα την, με το, το θέμα της κρίσης που ποιο σκοπιές, το πούμε, α, ή μια που έχει και ο να λέω. Δηλαδή, που τη μια είναι η μου θέση, δηλαδή ότι μιλώ, που τα συμφέροντα που βλέπω εγώ τον κόσμο, που είναι τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και που την άλλη είναι η πρόθεση μου, που είναι η απαιχθία που βασικά προσθετούν το σύστημα για την κρίση ε, που φέρνει συνέπεια. Επάντως νομίζω είναι πολλά σημαντικό να ξεκινήσουμε να διεκδικούμε ότι αν είναι μόνο οι ειδικοί που μπορούν να μιλούν για το οποίο τίποτε σύστημα, αλλά μπορούμε εμεί ειδικά εμεί σαν εργάτες και εργάτεριες, να κάνουμε την κριτική μα για την κρίση, για τον καπιταλισμό και το λίγο. Ναι, ε, ακριβώς. Βασικά, τούτο που λέμε κρίση, ε, λίγο αφηρημένο ή τόσο πάντων άπιαστο που μόνο ένας ειδικό μπορεί να το εξηγήσει ενώ στην πραγματικότητα αν βάλουμε κάτω τα πράγματα να δούμε ότι είναι και τόσο άπιαστο χωρίς να σημαίνει ότι εν, παίρνουμε πούμε, αναλύσεις ή ξέρω εγώ και ε, δεδομένα από τους οικονομολόγους απλά η ξερω εγω δεδομενα απο τους οικονομολογους απλα η δικη μας σκοπιά είναι διαφορετική Έχουμε ένα αντικειμενική ουδέτερο, έχει η πρόθεση να στεφούμε, γιατί ε, έχει μια ξεκάθαρα αντικαπιταλιστική συνταξική σκοπιά. Ε, να βάλουμε έναν ορισμό για, το, για την κρίση, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια κοινή αφιτηρία συζήτηση. Ναι. Ε, βασικά, κρίση ονομάζουμε, το της λειτουργίας, της ονομάζουμε τον κλονισμό τη λειτουργία τη οικονομία. ονομάζεται ύφεση. Και η κρίση είναι η κρίση του τι που λέμε, κρίση κερδοφορία του κεφαλαίου. Λέμε ότι υπάρχει κρίση όταν έχουμε μείωση του ΑΕΠ, του ρυθμού ανάπτυξη, έχουμε πληθωρισμό στην περίπτωση που έχουμε τώρα πρόσφατα. άλλα λόγια, δηλαδή, φαινούμε την κρίση κερδοφορία του κεφαλαίου. Ε, όταν έχουμε οικονομική κρίση, όμω, έχουμε ταυτόχρονα μια σειρά από άλλε κρίσει. Δηλαδή είναι στενά οικονομικοί όπω μας την παρουσιάζουν. Έχουμε κρίσει σε πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή, θα δώσω ένα παράδειγμα, όταν έχουμε κρίση, έχουμε και κρίση πολιτικών θεσμών, δηλαδή η ιδεολογική νομιμοποίηση και αποδοχή της κυβέρνησης έχει μια κρίση αμφισβήτησης, οι δυναμικέ, οι κοινωνικέ που δημιουργούνται, για παράδειγμα, τώρα γίνονται πορείες, ας πούμε. όπω γίνονται λομικό, γίναν, στη, ε, σε όλο τον κόσμο, πρόσφατα γίνανε χτε ή προχτέ, γίνανε και στο βορρά με πολλά μεγάλη μαζικότητα, οι κινήσει του, οι κοινωνικέ, ε, έχουν και μια αντιπαλότητα με το ίδιο το κράτο. που να είναι η αστυνομία, η αστυνομία απονυμοποιείται σαν ένα θεσμός που φέρνει την ειρήνη πούμε, και γίνονται κάποιες εντάσει, συγκρούεται δηλαδή ούλον το σύστημα σε πολιτικό, ιδεολογικό και κοινωνικό επίπεδο ή εκπροσώπη των πολιτικών θεσμών, τα κόμματα, τα συνδικάτα, δηλαδή εμψηφίζουν στις εκλογές πολλοί κόσμοι, γιατί υπάρχει μια φυσβήτηση ή ξέρω έτσι συμμετέχουν στα συνδικάτα, επιθερώντα σαν μέρο α πούμε, του προβλήματος. Ο λόγος που παίρνει η οικονομική κρίση, του που λέμε η οικονομική κρίση, τέτοια γενικευμένη μορφή, είναι γιατί του που λέμε οικονομία ρυθμίζει κεντρικά το σύνολο της κοινωνικής μας ζωής. Η κρίση δηλαδή, που τη, δική μας, που τη δική μου τη Σκοπιά μπορώ να πω ότι είναι μια κρίση των κοινωνικών σχέσεων. Το που μπορεί να εντείνει τη φτώχεια, τη μιζέρια, τη βία πάνω στην εργατική εντάξει, όπως συνήθως γίνεται, αλλά ταυτόχρονα ε, μπορεί να κερδίσει και κάτι. Δηλαδή έχουμε πάντα μια αρνητικά φορτισμένη ε, αίσθηση για τον που λέμε κρίση, αλλά εγκρίσω θεσμό και το σχέσιο. Και τότε μπορεί να γυρίσει εμπούμερα. Θα φέρει καλύτερες ηθίκες, ίσως, να απειλήσει την καπιταλιστική τάξη ή ακόμα και οτεφιστάμενον σύστημαν εξουσίας, όπως είναι πολλές φορές στην ιστορία. Νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε πάντως ότι τούτες οι κρίσεις ενώ παρουσιάζονται μας κάπως σαν φυσικό φαινόμενο, παιδί μου. Σαν τον Γερόν, ας πούμε, ότι αύριο είναι να βρέξει, τον άλλο είναι ή Σημαντικό να ξέρουμε ότι προκύπτουν ούτε δομικές αντιφάσεις του καπιταλισμού δηλαδή ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα που ανέκαθεν παράγει κρίσεις και βρίσκει τρόπους να τις λύσει και σταθεροποιείται μετά. Και ας πούμε η σημερινή κρίση ε, παρουσιάστηκε αρχικά σαν κρίση λόγω κορονοϊού και ύστερα σαν κρίση λόγω πολέμου, αλλά νομίζω... Εν πολλά πιο περίπλοκων ζήτημάν και οι απαρχές τη βρίσκονται μήνες, χρόνια, ίσως και δεκαετίες πριν που τούταν τα τελευταία γεγονότα τέλο πάντων. Βασικά, οι ποιες θα γνωρίζουν που ισχύει σήμερα. Φαίνονται σαν φυσικές. Έτσι παρουσιάζονται και έτσι παρουσιάζονται πάντα. Ε, ας πούμε τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε την κρίση δημοσίου χρέους η κρίση της ευρωζώνης όπως το ονομάζαμε στην περίπτωση που Κύπρου είχαμε την τραπεζική κρίση με το κούρεμα κτλ. Ε, αλλά κάθε φορά κανένα σε ρωτά πούμε, γιατί έρχονται συνέχεια τούτο απλά από, από πάντα αποκρύψεται σήμερα λέμε ακριβώς όπως ε, πως τα πες ότι η εγκρίση στις πρώτες ύλες κορονοϊού και έχουμε την κατάσταση ότι αυξάνονται τα καύσιμα, τα είναι οι πρώτες ανάγκες και για να χρησιμοποιήσω έναν σεξιστικό χαρακτηρισμό που παίζει στα τελευταία ειδήσει, έτσι, έτσι λαϊκά το καλάθι της νοικοκυρίας μικρανής, α πούμε. Τότε, λάζουμε, ,τι στον κορυνίο, τώρα λαλόμαστε ότι οφείλετε στους Ουκρανίους, τώρα λαλόμαστε τελευταίο ότι είναι στο διακρατικό ανταγωνισμό βλέπω την Ουκρανία που μειώνει την προσφορά για τα ράση σταθερότητα των τιμών στα χρηματιστήρια και ούτω καθεξής. Τούτα, βέβαια, είναι και ένα κρύβος ψέματα. Δεν λέω ότι είναι ψέματα, απλά λέω ότι είναι επιφάνεια ή, τέλος πάντων, το κυρίαρχο αφήγημα, γιατί έτσι θέλει να συγκαλύψει κάποια άλλα ζητήματα και θα δεν μπορούμε να πούμε για τι αιτίε των κρίσεων. Είναι ενδιαφέρον και το πώ. Προετοιμάζεται κάπω το πεδίο που να περιμένει την κρίση να έρθει. Ας πούμε, νομίζω ότι και ο κορονοϊό, α πουμε από μακριά, σιγά-σιγά, στην Ευρώπη, και προετοιμάζεται το κλίμα για την κατάσταση του την επερχόμενη κρίση. Ή και ο για την Ουκρανία, να έγινε ο πόλεμος, και σιγα σιγά-σιγά να φτάσει <κρουσί> ναι, ακριβώ βασικά. Ε, εν τούτων που, ε, που λένε ότι ε, προετοιμάζεται το έδαφο, πάντα σαν κάτι εξωτερικό και σε κάτι ασύνδετο με τον καπιταλισμό. Δεν ακούμε ποτέ τη, τη, τη λέξη ε, σαν ερμηνεία. Σε αυτό το σημείο να ακούμε τρία πράγματα για τα αίτια της κρίση. Γιατί είναι ε, κάτι το οποίο ε, πολλέ φορέ, αν πάντα, ή βασικά να το θέλω αγιώς εν όλες μας αιτίες που εντός που προαφέραμε δεν μας λάδουν πιο βαθικές κάποια άλλα ζητήματα που δεν είναι και κρυφά ακριβώς, αλλά στοχευμένα αποκρύπτουν για παράδειγμα, τώρα πούμε, έχουμε την κρίση και τραβάμε όλε όλες τις δοσίες στην πόνκα ξέρω εγώ, λίκτοι μας ούλους το ίδιο, ομοιόμορφα λες και είμαστε όλοι η κοινωνία στο ίδιο επίπεδο και Αποκρύπτεται το ότι στην κοινωνία μου ζούμε στο καπιταλισμό έχουμε ταξικέ αντιθέσεις που είναι και είναι κρυφές αλλά καθόλου αναφέρονται. Βασικά το ότι αποκρύπτουμε τις ταξικέ αντιθέσεις και γενικά τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του συστήματος παρουσιάζοντας το όπως είπαμε και πριν σαν κάτι εξωτερικό και ασύνθετο, Καπιταλισμό ε, Στην πραγματικότητα, το τονίστηκε να κρύψει τι πραγματικέ αιτίε του, του συστήματο. Η καπιταλιστική οικονομία, για να μπορεί να αναπτύσσεται, πρέπει να μεγιστοποιεί το κέρδο του και να δραχιστοποιεί το κόστο του. Παράλληλα, αποκλειστικά για το κέρδο, και τούτη η λειτουργία είναι αυτό ο σκοπό του και όχι για τι κοινωνικέ ανάγκε. Για να μπορεί να αναπτύσσει συνεχώ το κέρδο, πρέπει να υπάρχουν κάποιε ομαλέ κοινωνικέ Πολιτικές, ιδεολογικές και οικονομικέ συνθήκε και ο σύστημα που γίνεται με βάση των ανταγωνισμών και την εκμετάλλευση να είναι στάθερο και να μην πέφτει εύκολα σε κρίση. Ολα πλουστευμένα χωρίς να μπορούμε να δούμε μόνο τότε της όψεις ε, να λέω ότι υπάρχουν ας πούμε δυο ειδόν αιτίες ε, που συνολικά Εντοπίζω ότι στο, στην αντικειμενική του λειτουργία, δηλαδή ερδομικό ζήτημα, που τούτη είναι μια αντίφαση, ένταση που υπάρχει τελώς πάντα μεταξύ του ότι παράγουμε κάτι χωρίς να είσαι σε σχέση με την που υπάρχει σαν ζήτηση, υπάρχει τούτη δηλαδή ανισορροπία, παράγουμε α πούμε, χωρίς να έχουμε το ως παράγουμε... Και ρυθμίζεται, ας το πω, τόσο αγωγικών η... η παραγωγή της με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να έχουμε τρος πάνω κάποιον πρόγραμμα. Το διαστογμένοι αντίβαση έχει ως στόχο να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του. Ε, όταν, για παράδειγμα, έχει μια επιχείρηση που παράγει, το πούμε, σίδερο. Και χωρί να ξέρει τι ανάγκε τη συζήτηση, υπάρχει η πιθανότητα να μην κολυθούν ή να χρεοκοπήσει η επιχείρηση. Τούτο με τις σειράντων μπορεί να συμπαρασύρει μέσω των πιθανών χρεών της, τους προμηθευτές της και τους άλλες επιχειρήσεις που συνεργάζεται σε μια κυνηγευμένη χρεοκοπία. Ας πούμε, τούτη η λειτουργία, εδώ μη γίνει. Είναι κάτι που μπορεί να το λύσει πολιτικά, αν είναι, ξέρω, κάποιος, ε... Κάποιο δείκτη αξιολόγηση που είναι να... να φέρει καλύτερη μοίρα με λειτουργία, γιατί είναι μια εσωτερική λειτουργία που πάντα δημιουργεί τι κρίσει, α πούμε, και γι' αυτό έρχεται και επανέρχεται το ζήτημα. Και να πω και κάτι σχετικά με την άλλη όψη των το... αιτιών που... των κρίσεων, που τούτο μπορώ να το δω στο επίπεδο των υποκειμένων. Δηλαδή, αν πούμε ότι η αλληλεγγύη είναι αντικειμενική, δομική αιτία υπάρχει και μια υποκειμενική αιτία που τούτη ε, αφορά τα έντατε υποκείμενα δηλαδή εμείς είμαστε μέρος του, του, του συστήματος και εφόσον δομούνται οι σχέσεις με τέτοιων τρόπων υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια πάλι μεταξύ των ταξιών πάντα και τούτο προκαλεί επίση. Κρίση. Κάτι που σχεδόν ποτέ λέμε, ότι είμαστε μέρο του. Οι αγώνε μας δημιουργούν κρίσει στα σημεία του παραγωγικού κύκλου. Είτε στην επένδυση, στην εργασία, είτε στην κυκλοφορία. Ή όταν δεν υπάρχει η κατάλληλη διαθέσιμη και η εργατική δύναμη που τούτον πάλι έχει σχέση με την αναπαραγωγή της εργατική μα δύναμη στο σπίτι, η υγεία μας, η εκπαίδευση και όλα αυτά. Σε τούτο νομίζω είναι πολλά σημαντικό, κάτι που ειδικά στην δημοσία συζήτηση αναφέρεται καθόλου. Δηλαδή, η ίδια η δύναμη και η θέση τέλος πάντων της εργατικής μέσα σε τούτο το, τη διαδικασία καπιταλιστική ανάπτυξη καπιταλιστική κρίση. Και μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρο σήμερα, αλλά αν δεις λίον τα τελευταία 150-200 χρόνια Μπορείς να δεις και κάποια σημεία καμπίζα στο πούμενο που οι αγώνες που συσσωρεύονται γύρω από συγκεκριμένα αιτήματα ή γύρω από συγκεκριμένε ανάγκες προκαλούν αλλαγές σε όλο το το πίον τέλος πάντων, πούμε. Ένα παράδειγμα είναι οι αγώνες των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του εξήντα και αρχών εβδομήντας. Όπου έτσι, τέλεια τέλεια απλά να το πούμε, οι εργάτε και οι εργάτριε εξεγείρονται ενάντια στην Φαρεμάρα. Και βάλουν αιτήματα που έχουν να κάνουν και με τα κλασικά εργατικά θέματα, όπω είναι ο μισθό και οι συνθήκε, αλλά στην ουσία του ζητούν μια πιο ενδιαφέρουσα, μια καλύτερη ζωή. Ετούτο, να το δει αλήθεια, δημιούργησε έναν καπιταλισμό ο οποίο έρχεται και εμπορευματικοποιήσει ακριβώ τις ανάγκε και τι επιθυμίε που έβαλαν μπροστά του τα υποκείμενα με διάφορου τρόπου. Και τούτο εκφράζεται είτε με τη βιομηχανία του θεάματο, είτε με τη συνεχή αλληλεπίδραση του ίντερνετ, και ξέρω εγώ. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι τούτο προκλήθηκε λόγω ακριβώ του το που περιγράφει ναι, ότι ναι. τα υποκείμενα δημιουργούν μια κρίση, α πούμε, στον καπιταλισμό. Να θέσω ένα σχήμα. Έτσι, χοντρικά για να το αντιληφθούμε λίγο τον που λέω, έχουμε ας πούμε, έναν κύκλο με φάσει. Η πρώτη φάση είναι το κομμάτι που αγοράζει εργατική δύναμη και πρώτε ύλε μια επιχείρηση. Το δεύτερο είναι το κομμάτι τη παραγωγή, η δεύτερη φάση, η οποία συντελείται πολύ για τη διαδικασία δηλαδή, δηλαδή, παραγωγή των εμπορευμάτων. Και η τρίτη φάση είναι η εξαγωγή του, των εμπορευμάτων στην κυκλοφορία τη αγορά. Τούτο ο, ο ένα κύκλο στο κομμάτι πάντων της εργασίας ε, έρχεται με τον κύκλο που περιγράψατε, δηλαδή η αντικειμενική με την υποκειμενική. Ο άλλος κύκλος που είναι το κομμάτι της εργασίας είναι, είναι το κομμάτι της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, το οποίο έρχεται, περνά πούλην τη φάση ώστε να είναι ικανό, υγιές, εργατικό, δυναμικό Ούτε το κομμάτι τη υγεία, να αρκετήσει ένα σύστημα υγεία αρκετά ικανό ώστε να τον έχει στον βαθμό που μπορεί να τον θέσει εργασία. Να τον έχει αρκετά εκπαιδευμένο ώστε να τον θέσει στην διαδικασία του να μπορεί να παράξει τα να είναι αρκετά ξεκούραστο ώστε να μπορέσει να πάει την άλλη μέρα δουλειά και του ίδιου είναι μια διαδικασία, μιας, μια βάση η οποία λίγο πολλά δεν υπονέται ποτέ σαν τρόπο της λειτουργίας του, του συστήματος. Και τούτη η διάρρηξη των κύκλων σε κάθε φάση του ή σε πολλών φάσεων του είναι πολύ μεν κρίση. Βασικά για να το δούμε και πώς συνδέεται με και μια και που είχαμε πριν, η κρίση είπαμε εν, είναι η διάρρηξη των κύκλων που εφακτούνται, αλλά το είναι μόνον δηλαδή αποτυπώνεται την κρίση σε όλα τα επίπεδα που είπαμε και πριν, το ίδιο το πολιτικό, είναι καθαρά οικονομικό, δηλαδή, και τούτο είναι η γενικευμένη διάρρηξη, ας πούμε, των σχέσεων που όταν λέμε κρίση, στην πραγματικότητα είναι η γενικευμένη κρίση που είπαμε και στην αρχή. Ε, θέλεις λίγο τώρα να πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα για την κρίση στην Κύπρο. Γιατί νομίζω ότι ξεκινήσετε τώρα με τον κορονοϊόν τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, ναι. Θέλεις και να το πάρουμε έτσι λίγο συνοπτικά. Για να το δούμε πέρα από το καθαρά θεωρητικό σκέλος που συζητούμε, το πίδο πραχταίου. Βασικά, η Κύπρο, ε, μπορούμε να πούμε τώρα για την, Κύπρο, για την κρίση τη Κύπρου, αλλά σίγουρα... Πρέπει να πούμε ότι η Κύπρος είναι και ένα από κομμάτι που την παγκόσμια οικονομία και γενικά που το παγκόσμιο σύστημα. Mm -hmm. Προμένως θα θέλουμε να μιλήσουμε mm -hmm. για την κρίση στην Κύπρο να πρέπει να το συνδέσουμε σίγουρα χωρικά ανά το παγκόσμιο και χρονικά λίγο πιο πίσω. Συγκεκριμένα να πάω στη δυτική ε, πλευρά να πω για τη δυτική γιατί ε, Εκεί προσευδεύουν την περίοδο παραπάνω με την, με την Δύση. Στη δεκαετία του 70, η παγκόσμια οικονομία μπήκε σε βαθιά ύφεση, που τι δομικέ ε, αντιφάσει αφενό που περιγράψαν προηγουμένω και του αγώνε όπω πολλά σωστά περιγράψαν και ο σύντροφο και πήρε τέλο πάντων μια στροφή την περίοδο. Η κατεύθυνση του καπιταλισμού κινήθηκε πιο πολλά προς την πίστοση. Τούτος είναι ένας λόγος που η κρίση που έχουμε στην Κύπρο αναβλήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Και όταν λέμε πίστοση εννοούμε βασικά τα δάνεια, για να το πούμε τέλεια. Λιανά. Ναι. Τα δάνεια ακριβώς, βασικά το, το που λέμε χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο πέστησε και την θέση στον κάποιο διεθνώ, και η όπως όπω γνωρίζουμε, έχει πολύ μεγάλο κομμάτι του κεφάλαιου του χρηματοπιστωτικού και με tu, του, αλλά και στο το ευρύτερο των επενδύσεων τα χρηματοπιστωτικού κόλπα που περνούν του καθεξή. Ναι, βασικά, το λέω και εγώ, το λέω και εγώ, παγκόσμιον ε, καπιταλιστικό σύστημα, μια παγκόσμια οικονομία. Και σημαντικό να θυμόμαστε και ποια είναι η θέση που επέλεξε το, το ελληνοκυπριακό κράτο μετά το 1974 να αναλάβει μέσα σε αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων. Έτσι, τέλεια απλά, ανε, επέλεξε να γίνει έναν κράτο πλυντήριων με, με διάφορου τρόπου, είτε κυριολεκτικά με ξέπλυμα χρήματο που πολέμους, που μαθιώζει και σε είτε με τους διάφορους νόμους που προσευκύουν εταιρείε να γραφτούν και να έχουν την έδρα του στη χώρα έτσι ώστε να γλιτώνουν φόρους. Το νομίζω και για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή έρχεται σε αντίπαράθεση με την εθνικιστική αφήγηση τελο πάντων της ε, κυπριακή Δημοκρατία ω έναν κράτος θύμα, που είναι μόνιμο αδικημένο, ενώ ξεκάθαρα τούτον το κράτο, έκαμε κάποιες επιλογές όπως και όλα τα κράτη, επέλεξε συνέδερους, επέλεξε στρατηγικέ και τούτα όλα κινούνται εις δηλαδή ποτέ μπορούμε να δούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την Κύπρο, την Νότια Κύπρο που συζητούμε στην προηγουμένη Τζολάς, έναν ενίο κοινωνικό σώμα και το συνδέεται με τούτο που αναφέραμε πριν για Ταξικούς διαχωρισμούς που αποκρύπτονται και εμιστικοποιούνται στην δημόσια συζήτηση για την κρίση. Ακριβώς, βασικά η φάση εντούτη. Ότι έχουμε μια αναφήγηση που λίγε πολλά ξέρουμε εδώ, που εδώ. Ναι, αλλά εγώ μου φταίο. Που γίνεται, ας πούμε, ποιή, κρίση πέφτουν οι τράπεζες στην Αμερική και τρώμε την εμείς, οπότε, δεν μπορούν να αντιληφθούν την παγκοσμιότητα και τη οικονομία και τη κρίση. Επίση, τούτο που λέμε για τον ρόλο τη Κύπρου είναι ακριβώ ο τρόπο που πήρε, ο χαρακτήρα που πήρε τούτη αναβολή που είπαμε προηγουμένω. Ο καπιταλισμό είχε μια παρατεταμένη κρίση που την δεκαετία του 70, γι' αυτόν βάλω σταθμό την δεκαετία του 70, σε την κατεύθυνση που πήρε, γιατί που ξέρουμε και είναι πολλά γνωστό σε όλους μας για την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που στην Κύπρο η αλήθεια είναι ότι έφταζε πιο μετά από το 8 έγινε ακριβώς την ίδια χρονολογία ή ένα-δυο χρονολογία μετά στην Κύπρο για παράδειγμα το λέω Κύπρος εν μεταξύ κάθε φορά σημειώστε η και Δημοκρατία ε, στην Κύπρο έχουμε αμεσύν Σχέση με τον που λέμε χρηματοπιστωτικό τομέα, Τζέπα, βασικά παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό τομέα, που είναι ένα από του τρόπου που, που ήρθε η κρίση στην Κύπρο. Δηλαδή, είπαμε ότι δεν ήρθε το 2008, ούτε τη δεκαετία δηλαδή του 1950, ήρθε α πούμε το 2013 πρώτα. Αλλά τούτον είχε σχέση, γιατί το 8 που έγινε η κρίση, δεν είχε άμεση σχέση με τα. Κοινά δάνεια τη συγκεκριμένη τράπεζα στην Αμερική. Την ήσεν ούτε δημόσιο χρέο τόσο όσο να την βάλουν κατευθείαν σε μνημόνιο. Και ο, ο τρόπο που εκδηλώθηκε η τραπεζική κρίση στην Κύπρο και μεταφέρθηκε βασικά στην Κύπρο είναι η σύνδεση συγκεκριμένα με την Ευρώπη και η ειδικότερα τη Ελλάδα. Δηλαδή το. Το πιο τραπεζικό σύστημα και η ένταξη τη Κύπρου στην ΕΕ το 2004 ακολούθησε μια ανεπροηγουμένου χρηματοπιστωτική ανάπτυξη με αποτέλεσμα να κατακτήσει συγκριτικά με άλλε τομεί τη της οικονομία. Συγγνώμη, πολλά κυρίαρχε θέση και ακριβώ το που λέγαμε πριν για το, το χαρακτήρα τη Κύπρου στο παγκόσμιο σύστημα και η εμφάνιση τη κρίση στο τραπεζικό σύστημα. Μπορούμε να πούμε έτσι πολλά χοντρικά ότι αρχιεύτηκε το 2011 και ξεσπάτω Μάρτιν το 2013. Ο ένας λόγος που μεταφέρθηκε και έχει την Κύπρο, η κρίση, ήταν υπερβολικός δανεισμός σε Κύπρο και Ελλάδα. Το κούρεμα των πιέσα υπογένει στην Ελλάδα, υποβάθμιση υπό τους οίκους αξιολόγηση και... Σιγάζηκα ξέρουμε με κλείσμα της Λαϊκής, η Τράβεζα Κύπρο δέχεται κούρεμαν μια σειρά από επιβαρύνσεις. Μπαίνουμε σε γίνεται τέλος πάντων ούλη τη διαδικασία στους σύγχρονους κορυφείς και έχουμε τα συνέπειες που ξέρουμε και το τέλος πάντων τον τρόπο να μας παρουσιάζεται σαν λίγο Μετά, το 2016, επειδή το μνημόνιο που υπογράψε η Κύπρος ήταν τριετές, το 2013-2016 ήταν το μνημόνιο. Μετά το 2016 επανηγυρίζαν όλοι ότι η Κύπρο ευχή μου το μνημόνιο σε επικοινωνιακών επίπεδο, διαδυμανίστηκε τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στην Κύπρο και του αυτής υπογράμμασε κρίση στο μνημόνιο που στα μυαλά του παραπάνω κόσμου, στον περίοδο της κρίσης, είχε τότε τη σχέση. Mm -hmm. Εμπαίνουν στον μνημόνιο, ίσως σε κρίση. Ε, κρίση σημαίνει ότι σε μνημόνιο. Του τη σχέση που επικοινωνιακά αναπτύχθηκε έτσι όπως αναπτύχθηκε, έτσι εμπανίστηκαν λίγο μολά. Φύγαμε από την κρίση. Αλλά το ψέμα γιατί οι μνημονιακοί ελέγχοι βασικά οργάστηκαν με τα ελέγχοι, και, του ελέγχ Φαρμασούρ, το ακούμε σήμερα. Ακόμα, αν αμα, το δούμε σήμερα, τέτοια πράγματα. Φτάνει η Λαγκάρτ, τον νύχτα και μίλησαμε για την οικονομία, και ουλα τούτα. Συχνά πιγνά, και όχι σε τόσο παθμό βέβαια, αλλά συχνά πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, πιγνά, στην Κύπρο, και αυτό ακριβώ τον λόγο. Δηλαδή, δηλαδή, είμαστε σε δάνειο, στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και Δημόσιο χρέο που actual τώρα μιλούμε για δημόσιο, δημόσιο χρέο το 2013 ήταν πιο χαμηλό από ότι σήμερα το δημόσιο χρέο. Αλλά δεν μετρούν τόσο σε σχέση με το ΑΕΠ, τέλο πάντων διάφορου τέτοιου τρόπου που εν, έχουμε εντό που λέμε εν, δημόσια κρίση χρέου. Αλλά ακόμα και στο ιδιωτικό χρέο, δηλαδή το που χρωστούν οι ιδιώτε, τα νοικοκυριά όπω τα λένε. Στα δελπτία και στην συζήτηση είναι τεράστιο. Έχαμε τεράστιο πρόβλημα με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να κάνουμε μια παρέσταση, είναι τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται πάνω από τρεις μήνες, και φέρνουν τα κοκκινά. Και ψηλά Ευρώπη ακόμα και σήμερα. μπορούμε να πούμε ότι η κρίση κατάφερε να αναβάλει την εμφάνιση η κρίση του 2008 και συνεχίστηκε με διάφορου τρόπου και με διάφορα ονόματα μέχρι σήμερα. Από την κρίση χρέου μέχρι την κρίση του κορονοϊού και την κρίση στα τρόφιμα και τα καύσιμα, βασικά συγκαλύφθηκε το πυρήνα τη κρίση, που είναι ένα άλλο που τη λειτουργία του ίδιου το καπιταλιστικού συστήματο. Ο εν, ο ίδιο ο καπιταλισμό, τα υπόλοιπα να πλάσει τόματα. δεν γράφεται, α. Να, τα φύγω μέσα. δεν γίνεται. Πάντως και, του που λαρίς, είναι σημαντικό να θυμόμαστε περιπτώσεις, δηλαδή. Ακόμα και το να για μνημόνια, ακούεται κάπως έτσι αφιλημένο, αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι τέλος πάντως η νέα γενιά εντός πολυγός είναι ένα δουλεύκι δουλεύει και να ζήσει χωρίς τις ανέσεις της προηγούμενης δηλαδή είτε που την ισοπαίδωση των μισθών είτε που την ακραία επισφάλεια που επιβάλλεται στην εργασία τότε τα πράγματα έχουν άμεσο αντίκτυπο πάνω στη ζωή και την καθημερινότητά μας ε, δηλαδή είναι απλά μια διαδικασία ή ένας μηχανισμό ελέγχου ή το μνημόνιο, είναι πράγματα που ζουν τα βιώνουμε τα κάθε μέρα και επίσης του τον Πουραλίου στο τύνταξη μετά το 2016 ευκήκαμε ένα εκτός μνημονίου πάλι εντός εισαγωγικών. Είναι σημαντικό να δούμε πώς εκαταφέρεται και η, η οικονομία τούτην την ανάκαμψη και η απάντηση είναι άλλη που ένα τεράστιο κατασκευαστικό project που συνδέθηκε με τα χρυσάρια βατήρια και την κατασκευή πάρα πολλούς σπιθκιών τα οποία εμπουλούνταν σε φουσκομμένες τιμές σε ξένους επενδυτέ, ε, και έτσι υπήρξε ένα διαμοίρασμό διαμοιρασμός πάντων τέτοιων των κερδών εννοείται ήταν συγκεντρωμένα σε συγκεκριμένους τομείς, κατασκευαστικό τομέα, δικηγωρικά κτλ σαν εργάτες και εργάτριες τούτο μας επηρεάζει καθόλου εμάς δηλαδή το ότι ανέκαμψε η οικονομία εμάς οι μισθοί μας κόμμα στα 600, 700, 800 ευρώ ξέρω εγώ δεν είναι η οικονομία δεν πιάσαμε κάτι μεταξύ, λαλούμε λαλούμε η οικονομία τι είναι ν οικονομία ακριβώς πρώτα οικονομία να Κάτι έτσι, κάπως αφηγημένο το Βασικά, η οικονομία εννολόγως του κεφαλαίου είναι κάτι πραγματικό. Και το μπορεί να τελείω αρήθω, Αλλά να πω τώρα δεν νομίζω. Η οικονομία παρουσιάζεται το κεφάλαιο σαν μια μηχανή που έσπασε και δηλαδή, έσπασε την πρέπει να φτιαχτεί σαν ένα αντικείμενο με τους νόμους που εμεί εξωτερικά θα να Ναι, αλλά, Είμαστε μέρο τη οικονομία, δηλαδή είναι ο τρόπος που εμεί συμμετέχουμε που κάνουμε το που λέμε οικονομία, οικονομία. Και παρουσιάζεται μα με δείχτες, διαγράμματα, παραστάσει και που λέμε τα <είσθημα> δυσμονότητα. Στην πραγματικότητα είναι οι κοινωνικές σχέσει που υπάρχουν, και η οικονομία. Δηλαδή, αν πάω στο περιπτώριο που αγοράζουν πείρες, δίνω λεφτά και παίρνω τις πείρες και το, το λέγεται οικονομία. Όταν κάνω μια αναπαιδευγία, για αυξή των μισό μου, τούτο είναι οικονομία. Αν με απολύσουν επίση τούτο είναι η οικονομία. Η οικονομία βασικά είναι μια κοινωνική δυναμική διαδικασία και μια ανθρώπινη κατασκευή. Είναι με ψεύτικη, διότι δεν γίνεται κατανοητή που την ανθρώπονται ως κάτι ψεύτικο και ασκεί πραγματική εξουσία μου πάνω μα. Δηλαδή, αν καταφέρω να κάνω κριτική τους τις σχέσεις, και αποοικονομικοποιήσω την ιδεολογία τη ίδια τη οικονομία, δηλαδή δω κριτικά, δεν σημαίνει ότι υπερβαίνω τον εξαναγκασμό των οικονομικών σχέσεων συνειδητοποιώντα το, αλλά δημιουργείται μια δυνατότητα υπερβάση. Και τούτο ένα στόχο. Καθώ τώρα που μιλάω για την οικονομία, φαίνεται με ότι συνδέονται και με το υποκειμενικό αίτιο τη κρίση που έλαβε πριν. Δηλαδή, το ότι αν κατανοήσουμε ότι ο καπιταλισμός είναι κάτι φυσικό, μπορούμε να φτάσουμε και στην υπέρβαση του, δηλαδή να δούμε τη δύναμη πούμε, που έχει η εργατική τάξη να, να αλλάξει τον το σύστημα και τον τις σχέσεις. Ακριβώς. Και τη δυνατότητα που έχουμε να φανταστούμε κάτι άλλο και κάτι καλύτερο. Και νομίζω σημαντικό αυτό που λέμε δηλαδή, να, να κατανοήσουμε, να κριτικάρουμε είναι έργο εν κάποιων άλλων, κάποιων ειδικών έργων ακριβώς εμάς σαν άτομα που συμμετέχουμε σε αυτόν το πράγμα και άτομα που τοποθετούμε του, σε αυτούς και δεν σε αυτές μας, τους από κάτω από τούτο του κόσμου. Να χτίσουμε μια συλλογική συνείδηση, μια συλλογική κατανόηση και μια συλλογική κριτική και βράση ε, πάνω σε αυτή τη βάση. Και νομίζω ότι η, η κουβέντα που έκαναμε σήμερα ε, είναι ένα βήμα προ την κατεύθυνση. Σερβαλπίζω δηλαδή. Ακριβώς αυτόν τον έννοια. Το να αντιληφθούμε την οικονομία, την κρίση και ποιο είναι ο μα σε εμά έχει τούτη σημασία. Γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση. Ακριβώ όπω ότι έχει σημασία να κατανοήσουμε για να πράξουμε. Για να δράσουμε απλά από ποιε κατεύθυνσει. Γιατί να βγούμε πέρα από τα όρια που μα βάλουν οι καπιταλιστικέ κατηγορίε, το χρήμα, το εμπόρεμα, η εργασία, τι λειτουργίε του, αυτό ο σκοπό του κέρδου, ο ανταγωνισμό, η εκμετάλλευση, και στο τέλο να μιλήσουμε με του δικού μα όρου. Πέρα από του ειδικού που είναι οι που μιλούν πάντα. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε ξανά τον σύντροφο μου που ήρθε σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την κατάθεση ψήφου που είχαμε εδώ. Ευχαριστούμε που με καλέσατε. Απλά το τελευταίο, να ήθελα να αφιερώσω ένα αντίστοιχο ενό μεγάλου τραγουδουδιού <laughs> του ε, Μακρόπουλου. <laughs> <laughs> που έρχεται το όνομα τη ακριβώ, αλλά <laughs> μικρό. Που, ναι. ναι. που λέει: είναι Η κρίση με πιάνει κρίση. Δεν είμαι εγώ αντικείμενο για χρήση. <laughs> Αφιερωμένο προ. Του κάθε εκφραστής της εξουσίας. Τέλος. Θα τραγουδήσουμε. Ενώ τραγουδήσουμε. Είναι έξω μορέμπα ή έτσι. Είναι έτσι ο Μπράβο. Λοιπόν, καληνύχτα, καλημέρα. καλό απογεύμα Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας παιδιά μου.